Κεφάλαιο Νιώτα Ζήτα, σελίδα 319, στίχη 1 10, Διάφορη διδασκαλία. 1. Ο κύριο τώρα απευθύνεται αποκλειστικό προ του μαθητά του. Του έλεγε δε, Όπω έχει τώρα η κατάσταση στου κόσμου του διεφθαρμένου, είναι αδύνατο να μη έλθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί που σπρώχνουν τον άνθρωπον στην αμαρτία. Αλίμον όμω ει εκείνον για το οποίο έρχεται το σκάνδαλο και γίνεται αιτία να αμαρτήσει ο πλησίον του. 2. Το συμφέρει περισσότερο να κρεμαστεί γύρω από το λαιμόν του μιλόπετρα και με αυτή να ρηφθεί στην θάλασσα παρά να παρασύρει την αμαρτία ένα από αυτού του ταπεινού και απλού που πιστεύουν σε με. 3. Προσέχετε στου εαυτού σα να μην γίνετε ποτέ σκάνδαλον ει των πλησίων σα. Εάν δεν σου πτέσει ο αδελφό σου, επίπληξέ τον με αδελφική συμπάθεια από βλέπων τον το να τον διορθώσει. Και αν μετανοήσει, συγχώρησέ τον. 4. Και αν επτά φορά την ημέρα, δηλαδή πολλέ φορά, σου πτέσει, και επτά φορά επιστρέψει και σου είπε: Μετανοώ, οφείλει να τον συγχωρεί. 5. Και είπαν οι Απόστολοι στον Κύριον Κύριε, πρόσθεσε μα πίστη και για σου, αύξησε την πίστη που έχομεν και κάνε την τελειωτέραν, ώστε διαφθεί να ταποκριθούμενε τα στι υποχρεώσει τη Αποστολή μα και υπερνικήσουμε τα σκάνδαλα του κόσμου. 6. Είπε δε ο κύριο. Πράγματι έχετε ανάγκη να τελειοποιηθείτε στην πίστη. Εάν είχατε πίστη τόσο θερμή και σφοδράν σαν των μικρών σπόρων του συναπιού, θα έλεγατε στο το δέντρο αυτών τη Ικαμινιά, ξεριζό και πήγαινε να φυτευθεί μέσα στην θάλασσα, και θα σα υπήκουε. 7. Και τέτοια θαύματα όμω, εάν κατορθώσετε, μη υπεριφανευθείτε και μη ξεχάνετε ποτέ ότι είστε ταπεινοί δούλοι του Θεού. Πράγματι. Ποιο από εσά που έχει δούλων ο οποίο οργώνει το χωράφι ή βόσκει τα πρόβατα, όταν ο σου αυτό επιστρέψει και έμβει στο σπίτι από το χωράφι, ποιο κύριο από εσά θα του είπε πέρασε αμέσω και κάθισε να φάγει κανεί. 8. Αλλά τι θα του είπε, δεν θα του είπε ετοίμα σε εκείνο που θα διπνήσω και ζώ σου να με υπηρετήσει έω ότου φάγω και πío και ύστερα θα φάγει και θα πει εσύ. 9. Μήπως ο Κύριος ούτος χρεωστή ευγνωμοσύνην εις των δούλων εκείνων, επειδή έκαμεν όσα τον διέταξε. Δεν νομίζω ότι του χρεωστή ευγνωμοσύνην. 10. Έτσι κι εσείς, όταν κάμετε όλα όσα σας διέταξε ο Θεός για τον εντολών Του, πρέπει να λέγετε ότι είμαι θα δούλαι άχρηστη. Διότι εκείνο που είχαμε χρέο και καθήκον ακάμωμεν, αυτό και μόνον εκάμαμεν, τίποτε δεν το έκτακτον και εξαιρετικό.